σε βροχές για να ρίξεις στην ζακόνα φερνώντας κούφτες με φως να νιφθώ σιγυρίσου λιγο χτένισε τα μαλλιά σου πλύνε λιγο τα πόδια σου έρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα κάυλα στην ζεστή σμαγαλιά να κρυφο Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Μου είχαν πει για από τα χέρια. Τα χέρια τραπεζίτη. Τόσα καλά κέρια. Επτά, οκτώ, εννέα, δέκα. Που δεν Πρώτα Αυτό είναι ο τσίπρας. Για το στόμα μου Καϊκά! Τώρα ξέρω τα... <σου> Κάπου εδώ η Χρονοπούλου και ο Κομνηνός κάνουν ότι χορεύουν σε ένα νησί εκεί σε κάτι άσπρες γωνίες και φτιάχνουν τα δικά τους insta story της εποχής. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι! Απλώσες στα αρχίδια Και γυρνούν τα καλοκαίρια Και με παίρνουν αυρετό Στοροπέδιο Αχλοδοχωρίου Σε θέλω Το θέλω, το θέλω, το θέλω Σε θέλω Θέλω το μλουκούμι Σα Πρώτη μέρα του καλοκαιριού Είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι Γιατί είναι ένα καλοκαίρι της γαλάζιας ελευθερίας τελία, της ελευθερίας τελία. Γενικώς είμαστε απελευθερωμένοι Οπότε δεν θα είναι σαν τα άλλα καλοκαίρια Μας έχουν πει ότι θα είναι ιδιαίτερο Πάνω όλα καλά τα πράγματα Σε όλου τους τομείς Από την υγεία, την οικονομία, την ασφάλεια Κυρίως την ασφάλεια Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε αυτό το κλασικό τραγούδι Που παραπέμπει σε καλακέρια και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και καλοκαιρινή διάθεση. Η διάθεσή μα είναι πιο καλοκαιρινή μετά από αυτά που δήλωσε και ο κύριο Χατζηδάκη και γίνεται ένα σοου αντίστοιχο και ανάλογο στα social media με τα ρεπό. Πλέον δεν θα πληρώνεστε. Δεν θα πληρωνόμαστε κι εμεί εργαζόμενοι εδώ με ευρώ. Είναι παροχημένα λίγο τα ευρώ και δεν φτάνουν έτσι κι αλλιώ και δημιουργούν και προβλήματα. Θα πληρώνεστε, θα πληρωνόμαστε όλοι σε ρεπό. Σε κάποιες περιόδους μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες Μπορείς να δουλεύεις ε, παραπάνω μέχρι 10 ώρες Και σε αντάλλαγμα παίρνεις παραπάνω ρεπό οι άδειες <σίλαι> <σίλαι> Και σε αντάλλαγμα παίρνεις παραπάνω ρεπό οι άδειες Είναι πολλά τα ρεπό, Άρη Μπορεί να δουλεύει παραπάνω μέχρι 10 ώρε και σε αντάλλαγμα παραπάνω ρεπό οι άδειε. Σε ευχαριστώ Παναγία. Η λέξη και η έννοια λεφτά και ευρώ καταργούνται. Στη θέση του τοποθετούνται. Τοποθετείται στη θέση του η λέξη ρεπό και η έννοια κυρίω. Οπότε δεν αλλάζει μόνο η ζωή μα, αλλάζουν και στοιχεία του πολιτισμού μα. Τα... ρεπό. Τα τρε για τα δυο μάτια που μου πήρανε τα μυνιαλά. Όλα τα τρε πω μου. Όλα τα τρε πω για δυο μάτια δολοφονικά. Ναι, θα έρθουμε σαν οδοστρωτήρα να σαρώσουμε του εργαζόμενου. <μου> Το έχει πει ο άνθρωπος σε παλιότερη συνέντευξη πριν γίνει πρωθυπουργός ότι θα έρθει σαν οδοστροτήρας να σαρώσει τους εργαζόμενους. Κάνει ότι μπορεί είναι η αλήθεια. Έχει βάλει και το χατζηδάκι εκεί μπροστά που λέει αυτά τα πολύ ωραία με τα ρεπό και τα λεφτά. Όσοι είστε ικανοποιημένοι από τα ρεπό που θα πάρετε 21, 10, 10, 80, 8, 80 από εδώ και πέρα θα παίρνετε ρεπό. Είναι πολλά τα ρεπό άρη. Ρε, ρεπό υπάρχουν. Γενικώ υπάρχουν φράσει, έννοιε, εικόνε, γιατί όλα αυτά γίνονται εικόνε. Ιστορίες προσωπικέ που μπορούν να εμπλουτιστούν. Θα έχετε πολλά ρεπό για να πάτε διακοπέ. Κλείστε από τώρα, κάντε ό,τι μπορείτε, γιατί δεν θα βρείτε ούτε σκαμπό. Εγώ θα σα πω τι μου είπε στο γραφείο μου πριν από λίγε μέρες αστεράς αστερά του χώρου τουρισμού, ξένος Όταν το ρώτησα την πρόλεψή του για τον τουρισμό στην Ελλάδα 2021, μου είπε, Εσεί κύριε Υπουργέ, θέλετε να πάτε φέτο διακοπέ στην Ελλάδα. Λέω, θέλω. Αν θέλετε να ακούσετε μια συμβουλή, κλείστε από τώρα, γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Είναι πολλά τα ρεπό, Γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Ρε ούτε ρεπό νόμιζα. Όχι, ρεπό θα βρίσκεται. Μόνο ρεπό είναι με τον νόμο Χατζηδάκι. Θα έρχονται τα ρεπό, το ένα πίσω από το άλλο. Θα δουλεύετε 10 ώρε, το είπα, αλλά θα υπάρχει αντάλλαγμα. Ρεπό, θα καθίσετε στο επόμενο εξάμεινο, πάντα σε συμφωνία με τον εργοδότη. Ενώ τι ώρε που θα πρέπει να δουλέψετε τώρα παραπάνω, δεν θα έτσι πολύ συμφωνήσετε με τον εργοδότη. Θα το αποφασίσει αυτό που είστε εσεί ικανοί να κάτσετε τώρα, να συνδικήσετε την επιχείρηση και αυτά τα σοσιαλιστικά που έγιναν κάποτε, δεν θα ξαναγίνουν την πάντη μια φορά. Ο καπιταλισμός που τόσο αγαπάμε δεν θα την ξαναπατήσει, ούτε καν σπύραμα, πείραμα, ούτε καν νησίδα. Κομμένα όλα αυτά που ξέρατε. Έχουμε αλλάξει τις έννοιες, τις εικόνες, αλλάζουν και τα τραγούδια, όπου λεφτά μπαίνουν ρεπά. Να τα de gf si ti τα fe kier ya la junta ti ga mi koste kes Αυτό είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Ένα βίντεο του όταν επί Σύριζα είχαμε προβλήματα με την ασφάλεια του λαού, των κατοίκων, των πόλεων και την εγκληματικότητα, είχε φτιάξει ένα βίντεο, Θεός, και αυτό το βίντεο θα το ακούσουμε σε διάφορα κομμάτια σήμερα αλλά πριν πάμε σε αυτό το βίντεο, να σταθούμε λίγο σε κάτι που έγινε χθες στη Βουλή. Πάνω στη θέση του Προέδρου, προεδρεύει ο Δησέας Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα αλλαγής, Κάτω μιλάει ο μιλητής και πετιέται ο Πολάκης Το ήθος του Πολάκη είναι γνωστό Κάνει τις αμπουκάδες, σοου δηλαδή Υποτίθεται έχουν φύγει αυτά από τη Βουλή Αλλά υπάρχει ο Πολάκης για να τα διαιωνίζει Το θέμα δεν είναι τι έκανε ο Πολάκης Αναμενόμενο λίγο πολύ, ένα σοου χωρίς νόημα ε, Τι απάντησε Τι είπε ο Κωνσταντινόπουλος Πάνω από το Πρόεδριο Βλέπετε Κύριε. Κυρία να... γιατί συμπεριφέρεστε με αυτόν τον Περιμένετε τρόπο. Λίγο. Γιατί Άφερετε συμπεριφέρεστε με αυτό τον τρόπο. Τι τρόπος είναι αυτό. Περιμένετε γιατί συμπεριφέρεστε με αυτό τον αντιδημοκρατικό τρόπο! Αφήστε και η χρυσή βγήλε! και η χρυσή είναι; γιατί έχει αδίκιο. Έχει δίκιο! Δεν σας επιτρέπω! Όχι, <σχερνάς> δεν σας ακούω! <σχερνάς> σας λέω να, να σταματήσετε! <σχερνάς> Ο τρόπος που μιλάτε <σχερνάς> δεν παίρνω τίποτα πίσω! Όχι! Όχι, <σχερνάς> δεν παίρνω τίποτα από πίσω! Όχι, <σχερνάς> δεν παίρνω τίποτα από πίσω! Όπα! <σχερνάς> Όπα, Πίσω. Καθόλου. Όχι. Ο τρόπο που δεν το παίρνω. Δεν το παίρνω το πίσω καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Άμα δεν υπάρχει διαδικασία, σωστά κάνει. Γιατί δεν προβλέπεται. Άμα δεν προβλέπεται από τον κανονισμό τη Βουλή, δεν μπορεί τώρα ο Κωνσταντινόπουλο ως Προεδρεύων πάνω να κάνει αυτό που του ζητάει ο Πολάκης Υπάρχει και μια διαδικασία. Και όπω ξέρουμε στο Κοινοβούλιο, η διαδικασία τηρείται. Γιάννη Λοβέρδο, τώρα πρώτο μέρο από τι προειδοποιήσει και κυρίω τα ερωτήματα προ όλου μα. Αισθάνεστε ασφαλεί. Ακόμα και μέσα στο ίδιο σα το σπίτι. Αισθάνεστε ασφαλείς Εσείς που κατοικείτε εδώ, στη Νέα Ιωνία, ή στο Ηράκλειο, ή στο Γαλάτσι, ή στο Περιστέρι, ή στο Χαϊδάρι, ή στην Πετρούπολη, ή στο Ήλιον, ή ακόμα ακόμα και στην Κεφισιά, και στο ψυχικό, αισθάνεστε ασφαλείς Προχτέ μπήκαν σε γνωστού μου στο σπίτι, που είχαν μια μικρή μονοκατοικία, στα όρια του ψυχικού με την Κεφυσία. Μπήκαν άνθρωποι, γνωστοί μου ήταν, φίλοι μου, που έχουν ένα μικρό σπίτι, το Και πήκαν μέσα του ληστέ. Και του ελίστεψαν. Αισθάνεστε ασφαλεί, φίλε και φίλοι. Να, να κατανοήσουμε το σπαραγμό, το ψεύτικο τελείω κακό παίξιμο, στην, στη φωνή του. Θέλει να προειδοποιήσει και θέλει να πει ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ κακό γιατί δεν νιώθαμε όλοι ασφαλεί. Ενώ τώρα νιώθουμε όλοι ασφαλείς. Πες Παίζει άνετα το βίντεο και σήμερα θα ακούσουμε τα υπόλοιπα στην πορεία. Διότι σήμερα το πρωί βγήκε Τώρα το να μιλήσει για τα θέματα του Αιγαίου και πώ θα τα λύσουμε με την Τουρκία. Είναι πάγια η θέση της Ελλάδος ότι ο στόχος επίλυσης του, θεμ, του προβλήματος της υφαλοκρυπίδος θα λυθεί σε τελική ανάλυση με πόλεμο. Και εδώ στα σεπόλια αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα. Αν μπορούμε καλύτερα στα Σεπόλια, είναι γεγονό. Γιατί πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει κάτι δολοφονίες στα Σεπόλια και κάτι θέματα υπήρχαν πάλι με την ασφάλεια. Και είχε πάει τότε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αρχηγό και είχε κάνει δηλώσει και είχε τάξει είχε πει ότι όλα θα λυθούν. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Εδώ στα Σεπόλια, στο κέντρο τη Αθήνα, υπάρχει δυστυχώ η φυσική ανασφάλεια με την οικονομική ανασφάλεια. Μια όμορφη παραδοσιακή συνοικία. Των Αθηνών, οδηγείται στη φτώχεια και στην κατάληψη. Το μήνυμα το οποίο άκουσα και σήμερα εδώ από τι γειτονιέ τη Αθήνα είναι ένα. Δεν αντέχουμε άλλο. Την επόμενη μέρα, η Δημοκρατία θα εξασφαλίσει ασφάλεια. Στι γειτονιέ τη Αθήνα και εδώ στα Σεπόλια αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα. Αν κάτι έχει εξασφαλιστεί είναι η ασφάλεια. Νομίζω νιώθουμε όλοι πολύ καλά και σήμερα το πρωί στον άλυμο κάτι πυροβολισμοί ξαφνικά σε μια πολυκατοικία δεν ξέρουμε ακόμη τι έχει γίνει αλλά ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα και ο Μίνας και όλο το θέρο γιατί σήμερα είναι πρώτη μέρα του καλοκαιριού του 2021 αισθάνεσαι ασφαλής αυτό το ερώτημα το θέτει ο Γιάννης Λοβέρδος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αισθάνεστε ασφαλεί εσεί που κατοικείτε στην Κυψέλη, στον Άγιο Παντελεήμονα Η εγκληματικότητα δεν σα πλήττει. Υπάρχει κανένα που να αισθάνεται ασφαλή. Κυκλοφορείτε στου δρόμου ελεύθερα, οι οι γυναίκε, κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνα ελεύθερα ή στι γειτονιέ τη Αθήνα, ιδιαίτερα τι νυχτερινέ ώρες Ερωτήματα. Ερωτήματα με ένα ύφο που δείχνει ότι πιστεύει πολύ το θέμα, συμπάσχει με του. Συμπολίτες μας δεν τους κοροϊδεύει καθόλου Δεν υποκρίνεται για να πάρει την ψήφο τους Άλλωστε τότε ήταν δημοσιογράφος Και έθετε αυτά τα ερωτήματα Με αγνή πρόθεση και προαίρεση Και είδαμε τι ακριβώς συνέβη Ευτυχώς που ψηφίζεται κάποιοι Το Γιάννη Λοβέρδο να συνεχίσετε να το κάνετε Αν δείτε ότι κάτι κινδυνεύει Δεν πάει καλά να τον ψηφίσουμε Και από άλλα κόμματα Αξίζει να υπάρχει στη Βουλή Αξίζει γιατί ό,τι έχει κάνει πριν γίνει βουλευτής, ακόμη και τώρα που είναι βουλευτής και τα γραφτά του στο Twitter και τα προφορικά του εδώ στα βίντεο είναι διαμάντια όλα ένα και ένα πρέπει να έχουμε το Γιάννη Λοβέρδο. Ασφαλής αισθανθήκαμε χθε όταν οι Κοδόμοι πήγαν έξω από το Υπουργείο Εργασία. Ρίχνουμε στους αυτού του Υπουργείου το και το χαζιδάκι, τον κύριε Υπουργό αν είναι πάνω. να κατέβει κάτω, θα του δώσουμε και το نασιάρι, να δείχνω πως το πετό και η συνέπεια θα έρθει άσυμο. Εν ώψη και τη απεργία τη 10 του Ιούνιου, που η ΓΕΣΕ τελικά αποφάσισε να κάνει, και βεβαίω εντάχθηκαν μέσα εκεί και όλοι οι υπόλοιποι για να γίνει κάτι δυνατότερο από το να ήταν πολύ διασπασμένα τα πράγματα, πήγαν οι οικοδομητέ για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έξω από το Υπουργείο Εργασία, πήγαν με κάτι πετά, τσιμέντα. Βεβαίω του περίμεναν οι άνδρες των ΜΑΤ, διότι λειτουργεί αστυνομία. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το γνωρίζουμε. Μπορεί να μην πετυχαίνει σε όλα ή να μην βρίσκεται. Παντού, όταν χρειάζεται, στι δολοφονίε, στι ληστείε, αλλά όταν είναι για εργαζόμενους έξω από το Υπουργείο, για 100 εργαζόμενου, 300 εργαζόμενου, πάντα υπάρχει και πάντα λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά η ελληνική αστυνομία. Γι' αυτά είναι τέλεια. Στα υπόλοιπα, αισθάνεσαι ασφαλή, μέρο τρίτων. Αισθάνεστε ασφαλή στην Κυψέλη, αισθάνεσαι ασφαλή στο Ράγιο Μπαντελεήμονα, αισθάνεστε ασφαλή στο Περιστέρι, στο Ήλιον, στο Κερατσίνη, στη Δραπετσόνα. Στην Ίκεα, στο Χαϊδάρι, αισθάνεσαι ασφαλή, Στην Αγία Βαρβάρα, στο Εγάλεο, ακόμα-ακόμα. Και στις λεγόμενες Χάι περιοχές του Κηφισιάς Σεκάλης, του ψυχικού. Αισθάνεσαι ασφαλή! Αισθάνεσαι ασφαλή! Μεγάλες ερμηνείες από σύγχρονους κωμικούς τη τέχνης. Θα μπορούσε κάπως να, να δοθεί το ηρώδιο στο Γιάννη Λοβέρδο και πάνω και η Ακρόπολη γιατί ο Dior μόνο να περπατήσει ο Γιάννης Λοβέρδος στα τσιμέντα εκεί του Παρθενώνα δίπλα τριγύρω έχει γίνει ένα ίσωμα τέλειο το πάνω και να περπατάει με χλαμίδα ή χωρί λεπτομέρεια και να λέει αυτό αισθάνεσαι ασφαλής ο άνδρες Αθηναίοι να απευθύνεται προς τον κεραμικό από κάτω, προς το περιστέρι, το ήλιον, το κερατσίνη, ακόμη και τις χάει περιοχέ που είναι η Κηφισιά. Και τα υπόλοιπα. Όλοι αυτοί, σύμφωνα με τον Γιάννη Λοβέρδο, δεν αισθανόντουσαν ασφαλεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα περνάνε όλοι πάρα πολύ ωραία, άνετα, με ανοιχτά παράθυρα, κοιμούνται και ακούν τι φέρε να σφυρίζουν απ' έξω. Φεύγουμε από τον βουλευτή, πάμε στον πρόεδρο του κόμματο και τον πρωθυπουργό, κυριάκο Μητσοτάκη και Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Είχαν κάνει μια συνάντηση στο Υπουργείο Δημοσία Τάξεω, ενώ ήταν πρωθυπουργό κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ είχε βγει Δημοκρατία και υπουργό Δημοσία Τάξεω Χρυσοχοίδη και μα δήλωναν. Έχει εμπεδωθεί και πάλι, εμπεδώνεται μάλλον, γιατί είναι μια σταδιακή διαδικασία, ένα αίσθημα ασφάλειας. Ευτυχώς! Ε, στην ελληνική κοινωνία, κάτι για το οποίο εξάλλου, είχαμε ε, δεσμευτεί προεκλογικά και χαίρομαι διότι ο σχεδιασμός τον οποίων είχαμε προδιαγράψει ε, από τον Ιούλιο του 2019, ε, υλοποιείται με πολύ σταθερά αλλά και αποφασιστικά βήματα. Ευτυχώς! Hey. για <ηγούμε> Εργαστήκαμε με συστηματικά, με συνέπεια, με σχέδιο για να καταστήσουμε ασφαλείς τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας. <ευτυχώς>. Να κρατήσουμε τα βασικά ότι υπήρχε σχέδιο, όπως λέει ο Χρυσοχοίδης, εργάστηκαν με συνέπεια, με σεβασμό και όλα τα υπόλοιπα, με σχέδιο κυρίω, για να καταστήσουν ασφαλείς στις γειτονιές και έχει πετύχει όλο αυτό και είναι κάτι που χαροποιεί τον Πρωθυπουργό γιατί έχει πετύχει το σχέδιο. Ξεκινάμε από τον άλυμο σήμερα το πρωί και πάμε τι ακριβώς να θυμηθούμε έχει γίνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση που είναι υποδιερεύνηση και σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, καθώς άγνωστος προσέγγισε πολυκατοικία στον άλυμο. Έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε διαμέρισμα. Βρέθηκε ένα κάλικας, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχει επιδοθεί. Και πάλι εμπεδώνεται, μάλλον. Ε, ένα αίσθημα ασφάλεια. Είναι λίγα μόλι λεπτά μετά την ψυχρή δολοφονία σε καφετέρια στην πολυσύχναστη πλατεία του Αγίου Γεωργίου στο Περιστέρι. Ε, ένα αίσθημα ασφάλεια. Οι δράστε, με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, έστεισαν ενέδρα θανάτου τον επιχειρηματία όταν εκείνο μπήκε στην πιλωτή τη πολυκατοικία στη Βούλα, όπου μένει μαζί με την γαλλίδα σύζυγό του και την κόρη του τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, ένα αίσθημα ασφάλεια. Στι 4 τα ξημερώματα και ενώ το θύμα ήταν πεζό, μπροστά στον αριθμό 46 τη Τσέο, Καληθέα ο Ποδράστης πέρασε και πυροβόλησε έξι φορές. Ε, ένα αίσθημα ασφάλειας. Και πηγαίνουμε αμέσως σε μια έκτακτη είδηση καθώς πριν από λίγο άγνωστοι εκτέλεσαν εμψυχρό το συνάδελφο, τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς Έξω από το σπίτι του στα νότια προάστια. Εργαστήκαμε με συστηματικά, με συνέπεια, με σχέδιο για να καταστήσουμε ασφαλείς τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας. έγκλημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο σήμερα με θύμα επιχειρηματία. Άγνωστη γάζουσαν με πυροβολισμού στο σώμα του μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Για να καταστήσουμε ασφαλείς τις πόλεις μας, τις γειτονιές μας. Δίκυκλο, ο συνεπιβάτης εκτελεί ψυχρό. Έναν παλαιό πυγμάχο τη ΑΕΚ, άνω των 50 ετών πια. Και όλα αυτά γίνονται ενώ πηγαίνει σε μια καντίνα. Έχει πάει σε μια καντίνα, είναι στη Νέα Ιωνία. Και είναι ένα μονομένο γεγονό, το οποίο θα ερευνήσει η αστυνομία. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψει για το αποτρόπαιο έγκλημα στα αγγλικά νερά. Κακοποίησε, έβαλαν στο σπίτι μια 20χρονη, στην οποία χτύπησαν και σκότωσαν, ενώ έδεσαν τον σύζυγό τη, που κατάφερε αργότερα να καλέσει τι αρχέ. Εμπεδώνεται. Ε, ένα αίσθημα ασφάλεια. Ένα ψυχρό εκτέλεση με 8 σφαίρε σε κεφάλι και σώμα στι 6 παρα 5, μέσα σε καφετέρια στο Ντό εδώ σα επό Και είναι ένα μονομμένο γεγονός το οποίο θα ερευνήσει η αστυνομία. Ακόμα μια άγρια δολοφονία προστίθεται στις εκτελέσεις που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο καιρό. Το πρωί άγνωστοι πυροβόλησαν άνδρα στη Βάρη, το θύμα είναι Έλληνας πυγμάχο. Και χαίρομαι διότι ο σχεδιασμός τον οποίων είχαμε προδιαγράψει από τον Ιούλιο του 2019 υλοποιείται με πολύ σταθερά αλλά και αποφασιστικά βήματα. Μπράβο! Yeah. Ο σχεδιασμός, ρολόι δουλεύει νομίζω από τον Ιούλιο ευτυχώς που είχαν σχεδιάσει δηλαδή γιατί φανταστείτε να μην έχει γίνει σχεδιασμός και να σκοτωνόντουσαν μέρα μεσημέρι γιατί τα περισσότερα από αυτά που ακούσατε είναι μέρα μεσημέρι δάλα ήλιος κανά δύο είναι με στη μαύρη νύχτα, κανονικά είτε στη Ζάκυνθο είτε στη Βούλα είτε δεν ξέρω εγώ πού αλλού στα σε πόλια προχτές, μια χαρά Ο ήλιος είναι από πάνω και τα παρακολουθεί όλα. Ευτυχώς έχουμε ασφαλείς γειτονιές όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργό. Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με διαρκή καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Hey! <Τοίλιο τάρι onze γειτονιά> ε, σχέδιο δράσης. Γειτονιά, γειτονιά. <ΛΣ2> <ΛΣ2> Θα ξεριζώσουμε τις εγκληματικές συμμορίες που τρομοκρατούν τους πολίτες. Ασφαλείς γειτονιέ. Λοξαρίδα μισθούση, μαλλιέ. Έι! Είναι πολλά τα Μπορεί να δουλεύει. Ε, παραπάνω μέχρι 10 ώρες και σε αντάλλαγμα παίρνεις παραπάνω ρε οι άδειες. Σε ευχαριστώ Παναγία. Εμπεδώνεται ε, ένα αίσθημα ασφάλειας. Και αυτό είναι σημαντικό διότι αυτό το αίσθημα ασφάλειας που έχει εμπεδωθεί δεν είναι μονολογό εγκληματικότητας ή, ή... Στι γειτονιέ, είναι και στου χώρου δουλειά, είναι με την αμοιβή, είναι με τι υπερορίε που θα με ρεπό. Γενικότερα υπάρχει μια ασφάλεια. Ζει ασφαλή, νιώθει ασφαλή, πάνε όλα πάρα πολύ καλά στον τομέα τη παιδεία, τη υγεία, τη εργασία, των δικαιωμάτων, όλα και βέβαια τη ζωή με τα εγκλήματα και όλα τα υπόλοιπα. 2.11.10.80. Αν συμφωνείτε κι εσεί ότι έχει εμπεδοθεί το αίσθημα ασφάλεια, πάρτε να το μοιραστείτε με τον Μπαλούρδο, αστυνόμο Ματ και δημοσιογράφο και όλα τα υπόλοιπα. RadioPapakiParaPolitik.gr Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ε, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια είναι ελληνοφρένια.gr και μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube μα βρίσκεται, βρίσκεται. Στο Official Ελληνοφρένια. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Και εγγραφή. Στο Facebook επίση μα βρίσκεται. Στα Official μα εκεί και στα Podcast. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Πετε μου, σε παρακαλώ, αυτό ο Μεθριδάτη τώρα πάει να συγκριθεί με το Ρίτσο, αυτό επιδιώκει. Όχι, χρησιμοποιώ αυτό. Λέω. Μόνο το λε. Όχι, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο δεξιό που τώρα θυμηθήκανε το Ρίτσο. Για να σου πω κάτι, αρδί με πατάει η μνήμη μου. Αυτοί που σήμερα τον επικαλούνται, δεν είναι αυτοί που τον εστήλανε η ίδια εξορία πριν κάτι χρόνια. Ε, ναι, για να του δώσουν ερέθισμα για το έργο του. Α, για καλό το βγήκε, σε καλό το βγήκε δηλαδή. Από νιάξιμο το κάνανε, βέβαια. Από νιάξιμο. Θέλω να πω αποστολή. Αυτό ο δεξιό Ιρφετό σήμερα που προσπαθεί να συγκρίνει ένα hip χοκ τραγούρ. με το έργο του Γιάννη Ρίτσου είναι αυτοί οι ίδιοι και οι προγονές τους βέβαια που το στείλαινε στην εξωρία πριν κάτι χρόνια. Αυτά τα χρόνια που ζουνε μέσα στα σκατά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα τώρα να πει καλούντε, το Ρίτσο επειδή έτσι τους βολεύει. Δεν είναι ακριβώς έτσι πως τους βολεύει. Είναι για να δημιουργήσουν τεχνιέντος ένα χιλό και να αποπροσανατολίσουν. Εντάξει, είναι, είναι πιο στοχευμένο του κόλλου αλλά πάντων τόσο τ Δεν θα σκριβώ ότι έχω σκοπό πέραν των μέτρων που θα ανακοινώσω τώρα. Ο ίδιο, επέτρεψε και μια προχώρητη περιπέτεια υγεία και χρειάζομαι μια γυμναστική ω μέσο υποθεραπεία. Θα εγγραφώ αμέσω σε γυμναστήριο μόλι ανοίξουν τα γυμναστήρια. Όπω ανεβαίνει στην ιερά οδό για τον Άδωνη, το λέω αυτό. Άδωνή μου, στο είσο σφαϊδαρίο έχει ένα κτίριο που λέγεται Δρομοκαίτιο. Έχει γυμναστήριο εκεί μέσα. Πήγε να μπε μέσα και κάνει γυμναστική όσο θες. Ναι, σωστό. Έχει και στην καβάλα τέτοιο. Καβάλας, ε, ε, και στην Καμπάλα. Και στην καβάλα. Δεν έχω θέμα εγώ. Και τα δίδυμα στύρια αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Έχει κάτι ωραίο κυρίω με άσπε ρόμπε κτλ. Και, και έχει και δωμάτια ωραία λευκά, χωρίς υγρασίες αυτά που έχει το δω το σπίτι του κτλ. Α γυρίσουμε είναι. πάνω στο μέτωπο. Δείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Λευκά δωμάτια με μαλακού Μαξι... τείχου. Μαξιλαράκια γύρω φόρο... γύρω, βολικό βολικό. Να, μπορεί να παίρνει φορά να σκάει πάνω, πούμε, στον δίχο να κάνει γκλ. Και θα να στείλετε, το κορμί με τα Γέλες, σικο κάτσε κάτσε σικο, και όλες οι гимнаτικές αδόνιμο εκεί πηγαίνει, αδόνιμο. Μα και τώρα το σκέφτης όμως αυτό τι θα χάσει το Δημόσιο Θέαμα η Σάτιρα. Βούλανουν <σίλει> να βάρουνε μια κάμερα, όπως είναι στο Big, Big Brother, refile. <σίλει> Κόσμε μου! Κόσμε μου! Κόσμε μου! Και να μην χάσει τίποτα, δηλαδή, ότι γίνεται μες στο δωμάτιο θα το μαθαίνουμε, γιατί εμείς ελιεφερώμαστε πάνω από όλα για την ηγία του Άλωνι, τα σκαβό μου μέσα. Τα σκαβό μου και τα αρχίδια μου. Έλα, έλα, σηκωταρίτσες, έλα. Έλα, σηκωταρίτσες. Τι έγινε. Τι θες. Δεν μου λες, αυτός που είναι πριν από σένα, α, πόσο αε... κόμπλεξ μπορεί να έχει ο άνθρωπος που βγαίνει στη τηλεοράσεις και κράζει τους άλλους που είναι χοντροί. Ποιον είπε, α, για την τραγουδίστρια από τη μάλτα που είπε. Ναι, τι μα Πώ δεν έκραξε κάποιον που ήταν κοντό, Ωχ, ο γουέιτ, Ωπα. Πλησμό, Μισό λεπτάκι, αυτό, είναι, αυτό που κάνει είναι body shaming. Λέω ρε παιδί μου, θα μπορούσε να, να κράξει κάποιον που είναι κοντό, αλλά γιατί δεν το έκανε αυτό. Γιατί έχουμε μισό μέτρο και μια πιθαμή. Λέγαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά δεν στέκει τώρα. Κοίταξε, θα έλεγα ότι μάλλον ψωνίζει ρούχα από τα παιδικά, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω αρκτή shaming. Όχι, είναι body shaming και αυτό. Body. Όταν μιλάμε για body μιλάμε για ανθρώπου. Αυτό δεν είναι άνθρωπος. Όσας παρακαλώ, δεν τι είναι. Επα αυτό, αυτό που έδω, να ρωτήσω και εγώ, έχει ένα που το έχουμε και κάθε μέρα. Για παιδούν είναι. Κοίταξε να δεις, έχει μια μορφή που θυμίζει, αλλά και άλλα έχουνε. Ωραία, και οι πλαστικές κούγλες που πουλάνε στα σεξοπ από ό,τι έχω ακούσει, δηλαδή, έχουνε μορφή γυναίκα. Τι είναι γυναίκες? Με ανάβεις τώρα, γυναικάρες είναι. Ε, σταμάτα, σταμάτα, ε, τώρα, ανταξάς, Θα τα κάψω Για να δω αντί καρδιά μου Τα ρεπό μου Αγαπάς Πώς θα μάθω τι dare pomu parte che cavali su cerispospona Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Το τραγούδι. Πιστεύετε ότι δεν τα λέει σωστά ο Χατζηδάκη, νομίζω το σύνολο του λαού, και ότι πάρα μας μα κοροϊδέψουν, και τα λοιπά, και τα... Δεν ισχύουν αυτά. Θα σα διαβάσω μήνυμα εδώ που στέλνει ο Γιάννη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόλι το έστειλε και λέει Καλημέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Πρωθυπουργάτζα και το λοιπό ελληνικό τσίρκο. Διαφωνώ. Αντιγράφει του μισθού του Αγγλικού Δημοσίου σε όλου του εργασιακού τομεί τη Ελλάδα. Εφαρμόζει νεοφιλελέ καπιταλισμό χωρί τη βιομηχανία τη Αγγλία. Και δίνει το παράδειγμα. Εγώ λέει ο Γιάννη από την Αγγλία, εδώ και πέντε χρόνια ολοκληρώνω project για μισθού διπλάσιου του δικού μου και έχω μαζέψει 1.300 ώρε ρεπό λόγω των υπεροριών για τέσσερι μήνε. Και μπορώ να παίρνω άδεια μια μέρα άδεια το μήνα. Άντε για, λέει ο Γιάννη, θα τα πάρει και τα άλλα 1.300 ώρε ρεπό, θα τι πάρει και αυτέ. Μία το μήνα, κάνε τον υπολογισμό. Έχει να ελπίζει 1.300 μήνε. Θα έχει 1.300 μήνε. Δεν είναι λίγο. Μην τα πετάμε, θέλω να πω. Να βλέπουμε τη θετική πλευρά και το μισογεμάτο ποτήρι που προκύπτει. Ειδήσει τώρα ώρα την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδο. Δημοσιογράφο Μάρτιο. Μετά τα υποχρεωτικά self-test, έρχονται και τα υποχρεωτικά αλεξίσφαιρα. Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όλοι οι κάτοικοι των Νοτίων προαστείων αλλά και του κέντρου τη Αθήνα είναι υποχρεωμένοι να φορούν αλεξίσφαιρο γυλαίκο, το οποίο θα προμηθεύονται από ειδικά καταστήματα προσκομίζοντα τον Άμκα. Λόγω των τελευταίων μεμονωμένων περιστατικών εγκληματικότητα στη Βάρη και στα Σεπόλια, είπαμε να υποχρεώσουμε του κατοίκου να φοράνε αλεξίσφαιρο γυλαίκο για να μην πάνε σαν το σκυλί στα μπέλη από καμιά δέσποτη σφαίρα Καλάζνικοφ δήλωσε ο Μιχάλης χρυσοχοίδη. Σχετικές είναι άλλωστε και οι οδηγίες που δόθηκαν στον πληθυσμό αυτών των περιοχών μόλις ακούνε σφαίρε να σφυρίζουν δίπλα τους να πέφτουν κάτω και να προσεύχονται ώστε να μην είναι αυτοί οι τυχεροί Παρά λίγο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας κατά τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Τσαβούσογλου. Μετά τις επίσημες δηλώσεις και λίγο πριν αναχωρήσει από το Μαξίμου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κάποιο μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας προσπάθησε να απαγάγει τον Πίνατ. το υιοθετημένο από τον πρωθυπουργό μας κυλάκι. Η απαγωγή έγινε αντιληπτή από άνθρωπο της φρουράς του πρωθυπουργού και αμέσως σήμανε συναγερμός. Έκλεισαν οι πόρτες του Μαξίμου προκειμένου να διερευνηθούν οι αποσκευέ των καλεσμένων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τσαβούσογλου. Μετά από έρευνα που διήρκησε μία ώρα, ο Πίνατ βρέθηκε στο σακίδιο ενός εκ των συνεργατών του Τούρκου Υπουργού. κλέψεις τον Πίνατ», είπε ο Νίκο δένδια σε αυστηρό τόνο. «Χαβά γιόλ Ισκεντέρ Πίνατ Γκιολαρί», του απάντησε ο Τσαβούσογλου παραδίνοντας στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη το παρολίγο άτυχο ζωντανό, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις». τη μέρα του καλοκαιριού, σήμερα και με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, δίνεται σε όλου του εργαζόμενου αύξηση στο μισθό του δύο ολόκληρα ρεπό. Τα ρεπό θα καταβληθούν εντό του 2028, σε 7 χρόνια δηλαδή από σήμερα, και αν οι οικονομικέ συνθήκε το επιτρέψουν. Αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικό και θέλουμε να το γιορτάσουμε, δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη συμπληρώνοντα. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργό κάνει αυτό το τόσο σημαντικό δώρο Καιρός καιρό είναι όσοι αποφασίσετε να πάτε σε γυμναστήριο με διπλή μάσκα και κλειστό air condition να κάνετε και μια διαθήκη πριν που μου θυμηθήκατε να πάτε τώρα στα γυμναστήρια, από Δευτέρα σε Δευτέρα το πάτε Πάτα τώρα, αν είχες πάρει τόσα χρόνια δεν ψουφολόγαγες εκεί μέσα Ειδήσει από την ελληνική αστυνομία, πώς θα πούμε τώρα, ε, φοβάμαι, τις εκλογές, φοβάμαι τις εκλογές για τους δικούς μου λόγους ή και για λόγους που όλοι καταλαβαίνετε, αλλά όμως ας τις κάνει, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να τις κάνει. Ποιος το λέει και πώς θα το πει. Οι πρόεδρες εκλογές θεωρώ ότι στη φάση της πανδημίας και το έχω πει πάρα πολλές φορές είναι αδιανόητο ένα κόμμα να λέει ότι μένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδοσκοπήσω πολιτικά πάνω στην, στον πόνο και στο πένθος και στην, στο δράμα των πολιτών Και θέλω πολιτικές εξελίξεις όταν οι συνάνθρωποι μας πεθαίνουν. Δεν το έκανα, δεν είμαι τέτοιο πολιτικός, δεν θα γίνω ποτέ. Από εκεί και πέρα, αν αυτό το επιλέξει ο κ. Μητσοτάκη. καταρχάς θα είναι καλοδοχούμενο, διότι θα τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα με αυτή τη λέλαπα. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν θα το επιλέξει, α, διότι θα ήταν μια ύβρις στην περίοδο της πανδημίας, δηλαδή, να κάνει εκλογές. Α, ah, οκ. Okay. Αλλά είναι όλα έτοιμα να γίνουν εκλογές, τις θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε, φαίνεται. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά είναι ύβρις να τις κάνουμε στην πανδημία και δεν πρέπει να δεχόμαστε ύβρις μέσα στην πανδημία. Πότε τελειώνει η πανδημία, θα ήταν μια ωραία ερώτηση η οποία δεν έγινε. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Έλα, Μωρή Τζούλια. Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα έχουμε με τις Τζούλιες. <laughs> Έλα, Πωστολί, τζουλιστή. Είμαι τζουλιστή, ναι. Έλα να σου πω κάτι. Καταδικάζω. Μην το. Σε είχα πάρει και σου είχα πει για το ξύλο στο χατζιδάκι ότι ήταν προφητικό και παρεμπιπτόντω να γιάσουν τα χέρια του στον άνθρωπο που τον είχαν κάνει μαύρο στο ξύλο. Καταδικάζω. Πά, καταδικάζε. Ωραία. Όχι, εγώ επικροτώ. Δεν συμφωνώ, αυτό... είναι προτροπή σε βία και τον το παίρνει. Ναι, μπορεί να είναι κατόπιν συμφωνία με τα αφεντικά. Εντάξει, θα σου πει τα αφεντικά. Πάρτα αρχαία μου και εντάξει, θα κάνει συμφωνία. <laughs> Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Δεν μου λε του έτσι, τώρα με τον Μηθριδάτη Από ό,τι βλέπω, ναι, κάτι διαβάζω ότι έχουν θέμα στο Μαξίμου. Φαντάσου ναι. πόσο φοβούνται σε τι κλωστοί κρέμονται που βγαίνει ένα τραγούδι και τους παϊτσίσαν. Ακριβώς, γιατί φοβούνται μην ξυπνήσουν οι βλάκες που τους ψηφίσανε. Από εκεί ξεκινάει το όλο έργο. Και όταν έχει βασιστεί σε κινησμένου, είναι πιθανό να φοβάσεις μην ξυπνήσουν. Προφανώ αυτό δεν σχετίζεται με εγκληματικότητα. Με την έννοια ότι υπάρχει εγκληματικότητα σε βάρο των απλών ανθρώπων, των γειτονιών και των πόλεων. Αυτό είναι στοχευμένο. Είναι, είναι ένα γεγονό το οποίο έχει να κάνει προφανώ με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και είναι ένα μονομένο mm -hmm. γεγονό το οποίο θα ερευνήσει η αστυνομία. Ο Χρυσοκοίδη θα πάει πολύ καλά με την πάταξη του κοινού εγκλήματο, eh. Κοίταξε να δει. Ευρώπη γίναμε. Ωραία. Να τα πούμε κι αυτά. Καιρό ήταν να γίνουμε και Αμερική. Μπρόνγκ. Ε, δύο, την πίστα Ευρώπη δύο την κάναμε με επιτυχία. Την παίξαμε. Δύο δολοφονίες μέσα σε λίγε ώρε και δεν θυμάμαι αν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούμενο άλλη φορά. Μόνο δύο είναι? Έτυχε. Λάθο 24ωρο διάλεξε. Τα προηγούμενα δύο, μπορεί δύο, να έχει κι άλλα. Τι τελευταίε ώρε από χθε βράδυ. Μα είναι μεμονωμένα με περιστατικά. Πολλά μεμονωμένα όμω περιστατικά. Ναι, πολλά. πολλά. Επίση, άκουγα το Χατζηδάκι και τα όσα έλεγε για τι απεργίε και το πόσο νοιάζεται για τη. Προστασία του συνδικαλισμού πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνε, διότι διαφορετικά, ε, νομίζω εγώ υπονομεύεται έτσι και η αξιοπιστία του ίδιου του συνδικαλισμού. Ε, και ε, τον, σε έχει έννοια έννοια... Το τον έχει έννοια το συνδικαλισμό, Γατζηδάκη. Τον έχει έννοια γενικώ. Παιδί μου, με αυτή την έννοια κοιμάται και με αυτή την έννοια ξυπνάει πώ θα αναπτύξει τον συνδικαλισμό. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν καταργεί με νόμο την απεργία να τελειώνουμε. Έχει ενοχέ. Φοβούνται τραγούδι ο Μηθεριδάτη και, μη και του ρίξε. Ο Κεδίκογλου. Κεδίκογλου. Όχι ο Μπραβίσιμο. Ah. Ο άλλο. Όσοι ξέραμε τα πράγματα, ξέραμε ότι αυτά τα οποία επαγγελόταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Τότε έλεγε ο ίδιο: Όχι, θα σκίσουμε το μνημόνιο, θα διαγράψουμε μονομερό το χρέο και το καθεξής. Oh, Πολύ ομιλητικό ήταν κατά το παρελθόν. Ναι, οι πολύ κοντρά άλλε εποχέ. Άλλαξαν οι εποχέ και συστρατεύθηκε και με το Κοίταξα, δεν, δεν ο, Κεδίκογλου. ο Κεδίκογλου πάντα Πρόσωπα. Και, και τα είχε εκεί μέσα όλα. Γιατί γίνανε τα συμμετώματα στην Ακρόπολη? Γιατί γίνανε. Δεν θέλω να περνάει κακό από το μυαλό σου. Δεν γίνανε για τον Νίκο Μόδα. γίνανε για να πηγαίνουν τα καροτζάκια με τον Νίκο να πηγαίνουν κανονικά. Δεν, δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν είναι, είναι για άλλου λόγου. Για είναι yeah. γιατί, γιατί έπρεπε να βρεθεί μια αφορμή για να γραφτεί πλακέτα τιμητική προ τη μενδόνη. Πού θα την γράφανε, το ξεκούδουν, τώρα έγινε έργο. Πώς. Γιατί γίνεται έργασιακά, όπως το λέει Για να γραφτεί πλακέτα και για το χατζηδάκι Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαδάκης Μπορεί, αλλά είναι στο χέρι του λαού πιανού όνομα θα γράψουν σε πλάκα Θα αναγκαστούμε όλοι να δουλεύουμε για 500 ευρώ και παρακάτω 500 δεν είναι κακά 500 είναι το ευνοϊκό σενάριο του νομοσχεδίου Όσο πάμε και πιο κάτω όμως Με πολλά ρεπό, μισό λετο Θα λες παίρνω 500 ευρώ το μήνα 500 ρεπό το χρόνο. Δεν έχει. για τα για παιδιά σου, για υγεές, για τα πάντα. Συγγνώμη, ε. Συγγνώμη για την κυβέρνηση που σας σκέφτεται κιόλα. Φροντίζουμε πριν από αυτόν κι αυτόν. Ναι, είναι φιλολαϊκή. Εμένα μου αρέσει πάντως που 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ευρώ, κυκλοφορεί το ρεπό. Αλλάξαμε νόμισμα, μόνοι μας. Μα πήρε 20 χρόνια να βρούμε πόσο αναλογεί ευρώ σε δραχμές. Δραχμές σε ευρώ. Τώρα θα μας βγει άλλα 20 χρόνια να ρεπό. δουλεύεις ε, παραπάνω μέχρι 10 ώρες ναι. και σε αντάλλαγμα παίρνεις παραπάνω ρεπό οι άδειες Σε ευχαριστώ Παναγία Είναι πολύ καλό το νομοσχέδιο το καταλαβαίνει ο καθένας Τώρα έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος θα μας ενημερώσει η συγγραφέας η κυρία Μέη Μαρίδη, για τα γκέι κρυάρια Σήμερα έπιασε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα Ήταν ένα θέμα για τους γκέι ότι υπάρχουν και στα ζώα ομοφιλοφιλία Και υπήρχε μια έρευνα που έλεγε 8% των κρυαριών είναι ομοφυλόφιλα, είναι gay, Άρα η φύση παράγει gay. Γιατί, πού θα τα χρησιμοποιήσει, Εάν η φύση είναι γενιέμαι να παράγουμε πεθαίνω, που αυτό είναι μόνο, η γκέι population τη είναι άχρηστη. Και όμω δεν είναι έτσι. Γιατί πιστεύω ότι σε ένα εκατομμύριο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, θα υπάρχουν μόνο γκέι. που θα μπορούν να αναπαράγονται μοναχοί του και πιστεύω ότι ο προ τα κοί. Άρα, οι γκέοι σήμερα είναι πολύ πιο προχώ από μας. Έχω φίλους κριάρια αρκεί να μην προκαλούν, όπως λέγεται συνήθως. Μάθαμε και τη χρήσιμη πληροφορία, ότι τα γκέοι κρυάρια είναι το 8% του πληθυσμού των κρυαριών και πώς μετρήθηκε αυτό. Μπράβο στους επιστήμονες που κάνουν αυτή την έρευνα. τα τα Καλέ, τα Μάνα μου αχ, η νεράκια Είναι η, η φωνή του Χριστάκη, νεότερο δεν το ξέρουνε Σαν σήμερα το 1981 έφευγε από τη ζωή Πολύ ιδιαίτερη παρουσία, ιδιαίτερη φωνή Το ακούτε, το καταλαβαίνετε Με κάποια πολύ έτσι και φάτα και ζωντανά τραγούδια Έτσι μουσικά πάμε στο τρίτο μέρος του λαό μας Πάει στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο Γεια σας Όταν ακούω μπαγκλαμάδες Όταν ακούω μπαγκλαμάδες Καλέ όταν ακούω μπαγκλαμάδες Έξω φτωχιά και ταλγάδες Πάρα πολύ καιρό. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Απλά δεν θα μιλήσουμε για τη φάση σου. Απλά θα μιλήσουμε για το προηγούμενο. Στο τέλο τη εκπομπή του έσπασε το χαρακτήρα του για πολλωστή φορά και άρχισε να κράζει έναν ε, ακροατή του ε, όπου του στέλνει μηνύματα εδώ και ένα χρόνο. Έλεγε ότι δεν τον νοιάζει. παρόλα αυτά τον έννοιαζε πάρα πολύ γιατί βρήκε την IP του. Είπα που πού στέλνει τα μηνύματα που σημαίνει ότι τον ψάρε αυτή τη στιγμή. Οπότε έχει ψάξει από πού. Εννοείται, παιδί μου, υπάρχει ουρουφιανό σύστημα. Το ξέρω εσύ τι πίστευε. πάρα πολύ καλό. Ότι πιο αιμετικό είχε πάρει Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη Ο καθένας με τα ταλέντα του, μη ζηλεύεις Όχι, η αλήθεια είναι ότι το ζηλεύω Γιατί το κάνει τόσο αυθόρμητα και τόσο ωραίο που κάποια στιγμή λες ότι ζούμε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν Και όπου εμείς δεν μπορούμε να δούμε το σύμπαν που ζει Αυτό, το αυθεντικό θα εκτιμήσεις εδώ Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια Απλά... Να πούμε για τον άνθρωπο που τον τόξαρε και τον έβρισε και τον είπε: Άχρηστο, έλεγε Ότι κάθεται και βλέπει όλη την ημέρα ε, πορνό και απλά κάνει ένα διαλυματάκι από τι μία μέχρι τι 2 και όλε τι υπόλοιπε ώρε κάθεται και παρακολουθεί τον Μπογδάνο. Να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι το να κρατά και να θέλει να κρατά τη δική σου πραγματικότητα που παρεμπιπτόντω δεν είναι η πραγματικότητα του Μπογδάνο αλλά η πραγματική πραγματικότητα που ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι κακό. Επίση να θυμίσουμε στον Κώστα ότι. Είναι ο άνθρωπος όπου σαν αποτυχημένος κωμικό, αποτυχημένος τηλεοπτικός αστέρας, ψώνιο, που δεν τα κατάφερε στην τηλεόραση, ακόμα και στο Sky, θεώρησε ε, ότι ήταν καλό να μα τιμωρήσει. Παρόλα αυτά εγώ διαφωνώ με αυτό μια χαρά επιτυχία είχε κάνει με τη συνέντευξη «Θυμάμαι» του Μιχαλολιάκου. Μεγάλη επιτυχία με το, με το Twitter του, τεχνάμε με την Earth όπου απάντησε κάποιον έτσι πολύ φίλο δεξιό. Πολύ δεξιό το ότι μήπω θα πρέπει να μπει κάποιο τάγκ μέσα στην ΕΡΤ και απάντησε ότι άμα ψηφίσουμε σωστά θα μπει και κάποιο τάγκ εκεί μέσα. Με την απάντησή τη για τη μάνα του Φίσα, την εκπομπή του που παρακολουθούμε πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι γιατί τον θαυμάζουμε, απλά γιατί είναι αστείο το πω κάποιο μπορεί να ζει σε δύο διαστάσει ταυτόχρονα. Όπω α πούμε στην εκπομπή του και κάποιο, κάποιο διάστημα μίλησε για το κίνημα BLM και για του ανθρώπου όπου κατεβάζουν τα γάλματα στην Αμερική. Αλλά ξέχασε να πει ότι αυτά τα γάλματα ήταν ανθρώπου. Όπου είχαν σκλάβου και τα βάζανε επίτηδε μπροστά στα δημαρχεία, μπροστά στι βιβλιοθήκες για να θυμίζουν στου μαύρου ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ξέχασε να πει βέβαια και για το Ισραήλ ότι είμαστε εμεί με το Ισραήλ, προφανώ και δεν είμαστε με τη Χαμάς Αλλά ότι τι πεθαίνουν κάποιοι άνθρωποι γιατί το Ισραήλ του σκοτώνει και δεν είναι όλοι οι Χαμά. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει πιο πολύ η Αποστόλη, ότι κάποιοι άνθρωποι να μην μόνοι του. Oh. Για το παιδί αυτό είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία το να υπάρχει ένα τέτοιο εμετό Και, να, να, να, και το δοξάρισμα που δεν είναι απίστευτο το ότι έψαξε την ΑΕΠΗ του και βρήκε από που στενεί τα μηνύματα. Είναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.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 <Σιζεύε> η κοπέλα ας πούμε από το εξωτερικό που δεν έχει δουλειά, α πούμε από την Αφρική, τη βρίσκουν την πλουλίτσα. Κατάλαβε. Έχει ο άλλο προβλήματα με το μυτσοτάκι, δεν τον αντέχει, του δίνει ναρκωτικά. Εγώ στα μπουζούκια τόσα χρόνια που πήγαινα δεν με πήραξε ποτέ κανένα. Ήταν η μπράβη του μαγαζιού και δεν με ενόχλησε κανένα. Καλά λέει. Άσε που αν δεν ήταν αυτοί, τα φανάρια μα θα ήταν ορφανά και άδεια. Σωστά, καλά λέει. Δεν θα εκμεταλλευόντουσαν τα παιδάκια και του γέρου να του κόβουν κανένα δάχτυλο, για να κάνουν καλύτερο τζίρο. Σωστό Όσο είναι το μεροκάματο και έρχεται ο μικρός εδώ και βγάζει ένα ευρώ μεροκάματο. Μια χαρά. τώρα. Όχι, δεν. Οι άντροποι κάνουν δουλειά. Πλάκα κάνει. Κι οριστία, θα... πώς θα του μιλήσεις. <σταλεί> φοβάται ρε η πελάτησα, ρε. Την τι, τι, έψινα τόσο ώρα και φοβάται να σου μιλήσει. Λοιπόν, έλα Κιότεψε Κιώτεψε, Κιότεψε γεια. Κιώτεψε, έλα, γεια. <σταλεί>